Εις το όνομα του Πατρός και του Υιου και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνια, παράκλητη, το πνεύμα τη αληθείας, ο κονταχού παρόν και τα πάντα πληρών, ο των αγαθών και ζωής χορηγό ελθέ και ασκήνωσον εμήν και καθάρισων μας ο πάζις και σώσουν αγαθέτες ψυχά συμμώ. Καλησπέρα. Γουσίδης, αφού ήρθε και ο Γουσίδης Θέλετε να ρωτήσετε κάτι Άντε δε σπινάντε Όχι Ωραία τι Τι να πω άλλο Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε ε, Από τον Αβάζο Ρώθεο Γιατί θεωρούμε Πως είναι πολύ πρακτικός Και πολύ ουσιαστικός Δεν είχε ολοκληρώσει το κεφάλαιο Του μπορούμε να φορά περικατακρίσεως και έχει πολλά ακόμα να μας πει. Βεβαίως ε, εμείς θεωρούμε πως συνήθως όταν ακούμε τέτοιες έννοιες μας είναι αδιάφορες και δεν μας αγγίζουν. Και συνήθως μας αγγίζει ότι μας αφορά άμεσα και ικανοποιεί το θέλημά μας. Οτιδήποτε ξεφεύγει από αυτό που θεωρούμε εμείς ε, ευχαρίστησή μας ε, δεν μας κινεί τον ενδιαφέρον και βεβαίω αυτό είναι και ένα στοιχείο που δείχνει και την δομή και τον τρόπο της ζωής μας εάν στόχος της ζωής μας είναι να ψάξουμε τον τρόπο να νιώσουμε καλά ανεξάρτητα ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του τρόπου και λόγου ζωής ε, αυτό θα μας κάνει να χάσουμε την ύπαρξή μας και δεν θα είμεθα ικανοί για σχέσεις για να μπορέσει ο άνθρωπος να είναι ικανός για σχέση για να μπορεί ο άνθρωπος να βρει τον εαυτόν του είναι απαραίτητο να μην ενδιαφέρεται απλώς να βρει τον τρόπο να αισθάνεται καλά αλλά αυτός ο τρόπος να έχει αλήθεια να έχει ζωή Συνήθω ακόμα και η παρουσία μας μέσα στον χώρο αναζήτησης της αλήθειας δεν έχει να κάνει με τον πόθο μας για την αλήθεια μια αλήθεια που μας ξεβολεύει και μια αλήθεια που επεκτείνεται από τα βιολογικά μας όρια αλλά συνήθως αυτή η ανησυχία μας είναι η προσπάθεια να ισχυροποιήσουμε την ικανοποίηση των βιολογικών μας ορίων Υπάρχει έντονη αυτή η σύγκρουση μεταξύ του ψυχολογικού επίπεδου, δηλαδή της εναγώνιας προσπάθειάς μας να νιώσουμε καλά. Από τον από το τολογικό επίπεδο, το έσχατολογικό επίπεδο, δηλαδή ο λόγος και ο τρόπος που θα μας κάνει να ζήσουμε σε μια ενότητα τα παρόντα με τα μέλλοντα και τα μέλλοντα να είναι η δυνατότητα πρόγευσή τους στον παρόντα χρόνο είναι εντυπωσιακό μου συνέβη πριν κάποιες μέρες βρέθηκα για κάποια αγιαστική πράξη σε έναν χώρο εργασιακό σε κάποια μεγάλη επιχείρηση που ήταν εύρωστη η επιχείρηση που έγινε πάρα πολύ καλά ο άνθρωπο που την είχε ήταν σχεδόν, αν ήταν δημόσιο υπάλληλο, θα κόντευε τη σύνταξη, θα και τα παιδιά του. Και εκεί που συζητούσαμε, διαπίστωσα ότι μάλλον ασχολείται και με κάποια άλλα πράγματα και άλλε επιχειρήσει. Και όταν τον ρώτησα, Πάει καλά η πάρα πολύ καλά. Του δείχνει αυτό τι είναι. Ασχολούμαστε με αυτό, ασχολούμαστε και με το άλλο. Ε, τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώ. Αν δεν τρέχει, δεν βγαίνει. Πήγαινε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ήταν να τα τρεις τρει γενιέ. Και λέει, τι να κάνει, πρέπει να τρέχει, δεν γίνεται αλλιώ. Και όλο σοβαρολογεί. Και πριν από λίγε ώρε πήγε να εξομολογήσει και να κοιτούσε έναν καρκινοπαθή νεαρό, όπως οποίο ήταν πρόθυρο του θανάτου του, αλλά ξέφραζε και μίαν πίστη. Και βλέπασε αυτή την αντίφαση. Στον άνθρωπο και διαπιστώνεις πόσο τραγική ύπαρξη είναι ο άνθρωπος και πόσο τραγικοί είμαστε σε αυτό το μπέρδεμα το οποίο νιώθουμε και η τραγικότητά μας είναι ότι δεν έχουμε προσανατολισμό το ε, πρόβλημα που υπάρχει δεν είναι τόσο ηθικό είναι υπαρξιακό και αυτό εντοπίζεται στο γεγονό ότι δεν έχουμε προσανατολισμό Ζει ο με μια αγωνία και σου λέει εντάξει όλα αυτά ας τα χτωπίσω τουλάχιστον τα υπόλοιπα 30-40 χρόνια που θα ζήσω να είμαι Και δεν μπορεί αυτή η αναζήτηση της, ευτυχ... της ευτυχίας του, της χαρά του να την συνδέσει με την αλήθεια. Δεν συνδέουμε την έννοια της χαράς με την αλήθεια. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό αδιαφορούμε και για την ίδια την αλήθεια εάν δεν μας δίνει χαρά και δεν συνδέουμε και δεν πιστεύουμε πως μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει χαρά μέσα στην αλήθεια συμβαίνει ε, άνθρωποι να περνούν τα χρόνια τους να φτάνουν στα γερατιά και άλλοι να έχουν ειρήνη μέσα τους και άλλοι ταραχή άλλοι να έχουν ενδιαφέρον και άλλοι να πέφτουν σε μια κατάσταση αδιαφορίας άλλοι να συγκρούονται για το παρελθόν τους και άλλοι να έχουν ταπείνωση και ησυχία και αυτό είναι καρπό καρπός του πως ζούμε πως θελ, θελήσαμε και πως θέλουμε να ζήσουμε οπότε είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα μέσα μας τι θέλουμε από τη ζωή και ποιος είναι ο λόγος που ζούμε και τι θεωρούμε εμείς χαρά τι θεωρούμε ζωή βεβαίως κάποιος θα πει ένας ευαίσθητος άνθρωπος για μένα ζωή είναι να αγαπώ για μένα ζωή είναι να γνωρίζω ανθρώπους για μένα ζωή είναι να Κοινωνικοποιούμε, αλλά δεν είναι πλήρη η τοποθέτηση αν δεν ξεκαθαρίσω τι σημαίνει κοινωνία, τι σημαίνει σχέση και τι σημαίνει αγάπη. Είναι απλώς μια ικανοποίηση του ψυχισμού μου που δεν θέλει να τελείσει απομόνωση είναι μια ανάγκη του ψυχισμού μου στον, στην προσωρινότητά μου να γίνουμε δημιουργικός και να γνωρίζω ανθρώπους και να εμπλουτίζονται οι ψυχοδιανοητικές μου λειτουργίες ή είναι κάτι άλλο οπότε πάλι τίθεται το ερώτημα ποιος είναι ο λόγος που ζούμε βεβαίω αυτά ακούγονται λίγο θεωρητικά λίγο παράδοξα και νοχλητικά ε, και ίσως υπάρχουν και άνθρωποι που ήρθαν πρώτη φορά εδώ και ίσως αισθάνονται άσχημα Αυτό είναι όμως τεράστιο λάθος γιατί ο κάθε, άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος που ήρθε στην ύπαρξη έχει μέσα του αυτήν την επιθυμία την οποία έχει καλύψει και είναι ικανός ο κάθε άνθρωπος όσο άσχετος κι αν είναι να μετέχει σε αυτή την αλήθεια και να γίνεται βάρο πολύ σχετικός δηλαδή εν τέλειο όλοι είμαστε άσχετοι και όλοι σχετικοί είτε είμαστε από γεν, γεννησιμνιού μας στον πνευματικό χώρο στην εκκλησία είτε πρώτη φορά ακούμε τέτοια πράγματα τα όρια αυτά είναι πολύ δυσδιάκριτα και δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι σχετικός και ποιος είναι άσχετος. Ένα ξέρουμε ότι έχουμε αυτό τον πόθο. Και είναι ευθύνη μας αυτόν τον πόθο να τον ενεργοποιούμε. Λένε κάποια εντάξει αργότερα τώρα έχω άλλα διαφέροντα. Το αργότερα η αναβολή δημιουργεί κάτι πολύ άσχημο που δεν το καταλαβαίνουμε. Εξασθενεί τι δυνάμει μας τις πνευματικές. Και γινόμεθα συν το χρόνο με στην αδράνεια μα, ανίκανοι και αδύναμη και να μετανοήσουμε. Η αναβολή, που είναι μια αφορμή και μια πονηρή διαδικασία του πονηρού, που μας λέει εντάξει, αργότερα έχουμε καιρό, βλέπουμε είναι στην ουσία μια σπατάλη του χρόνου και του δυνάμιου μας που εν ο υπαρξιακός μας οργανισμός φθήρεται καταναλώνεται ξοδεύεται και δεν έχουμε την ίδια ρόμη την ίδια εσωτερική εγρήγορση και νεανικότητα για να μπορούμε να λειτουργούμε αυτόν τον πόθα της αλήθειας αυτό που κρίνει εν την ποιότητα του ανθρώπινου προσώπου είναι η ζωντάνια του που η ζωντάνια του εκφράζεται με τη ζωντάνια και τον πόθο για την αλήθεια Άνθρωπο ο οποίο έχασε αυτή την όρεξη για την αλήθεια είναι πάσχη είναι ασθενής είναι η ασθένειά του και χρειάζεται να επέμβει ο Θεός και εμείς να τη διαπιστώσουμε για να λειτουργήσει κάτι μέσα μας. Οπότε η αναβολή, η μετάθεση <coughs> της εσωτερικής μας αναζήτησης στο απροσδιοριστο μέλλον είναι αυτή η ραθιμία και η ακυδεία που ελέγχει και επιτιμά ο Κυρίος μας και είναι η ραθυμία αυτή η οποία μας καταδικάζει σε μια κατάσταση εσωτερικής κενότητας. οπότε έννοιες όπω είναι αυτές της κατακρίσεως της αυ αυτομεμψίας θα δούμε αργότερα πως είναι τοποθετεί ο Αβάς έχουν ενδιαφέρον ή όχι Ανάλογα με το πνευματικό υπόστρωμα που έχουμε και αυτό δεν έχει να κάνει με τα χρόνια παρουσίας μας στην Εκκλησία όσο με τη ζωντάνια της αναζήτησής μας. Έχει να κάνει με αυτήν την εσωτερική εγρήγορση. Η αμαρτία είναι εξασθένηση. Είναι δαπάνη των δυνατοτήτων και δυνάμειών μας. Η μετάνοια είναι μια στόμωσης, μια ενδυνάμωση του είναι μας που εκφράζεται με αυτήν την αίσθηση της ανανέωσης Άνθρωπος ο οποίος νιώθει κουρασμένος Κουρασμένος, ξέρετε τι σημαίνει Να σου μιλάει ο άλλος για πνευματικά νοήματα Να ακούς και να διαβάζεις Και να μην σ' αγγ, αγγίζουν να επήγεσαι να μάθεις άλλα πράγματα, να αγωνιάσεις για άλλα πράγματα πολύ χαμηλότερα. Όταν παύσει, ποιος είναι ο κουρασμένος άνθρωπος, ίσως και στο ψυχολογικό επίπεδο κάτι παρόμοιο να είναι, όταν πάυσει ο άνθρωπος να συγκινείται, αυτό σημαίνει ότι είναι σκουρασμένος άνθρωπος πνευματικά. Άνθρωπος ο οποίος δεν συγκινείται, δεν εμφορείται από για την ζωή, αυτός ο άνθρωπος έχει φθαρεί μέσα του. Τι έχει φθαρεί ο λόγος ζωής. Και όταν λέμε συγκίνηση, δεν είναι αυτό το συναισθηματικό απλός γεγονός, αλλά να ταράσετε όλη μας η ύπαρξη και να συνειδητοποιούμε την πολυτιμότητα του μυστηρίου της ζωής και τις ευθύνες που έχουμε για αυτή την αναζήτηση του μυστηρίου της ζωής. Όπως ένας παπάς πως το παθαίνει αυτό κάποτε έλεγε γιαγιά μου τον πρώτο χρόνον φοβάται ο παπάς τον Θεό και το δεύτερο Θεό στον παπά <Κι> αυτή η αίσθηση της αυτή η αίσθηση της που καμιά φορά ελέγχεσαι γιατί ένας απλός πιστός θα ζει με μεγαλύτερη θέρμη η απουσία ακριβώ αυτής της θέρμης έχει να κάνει όχι απλά με τη συνήθεια αλλά με το γεγονός ότι το μυστήριο της ζωής δεν μας συγκίνει δεν μας ταράσει και αν θέλετε αυτή είναι η αίσθηση της πτώσεως και της αμαρτίας τι είναι, αμετα... τι είναι τελικά η αμαρτία είναι ο ασυγκίνητος άνθρωπος η απουσία της ευαισθησίας της πνευματικής όπως και στα ψυχολογικά ποιο είναι ο ασθενής αυτός που δεν χαίρεται και δεν λυπάται που είναι σε κατάσταση καταθλίψεως και ανίας όταν πάβει να είναι σε ζωντάνια ο πνευματικός μας οργανισμός με αυτή την έννοια λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος δεν συμπλονίζεται από το μυστήριο του Χριστού από το μυστήριο της αλήθειας και δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία προσωπικά να το γευτεί και να το συναντήσει ή τέλος πάντων που δεν θέτει ερώτημα στον εαυτόν του ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει είναι ένας άνθρωπος αρρωστιάρης ζει σε μια ζωώδη κατάσταση που απλώς λειτουργεί οι βιολογικές του απλώς είναι σε, σε λειτουργία οι βιολογικές του αισθήσεις και ακριβώς η απουσία αυτής της εσωτερικής έντασης με την καλή έννοια αυτής της συγκίνησης οδηγεί τον άνθρωπο στην κακότητα προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πνευματική ευαισθησίαν να τραντάξει την ύπαρξή του να την θέσει σε λειτουργία με κάτι αντίστοιχο την κακία αρχικά θα έχει την πρόφαση του δικαίου σε μια σχέση, για παράδειγμα συζυγείας προσπαθεί ο άνθρωπος να καλύψει την απουσία της ερωτικής του διαθέσεως και της θλίψεως που απουσιάζει το ερωτικό στοιχείο με την έννοια του δικαίου συγκρούεται ένας με τον όνομα να βρει τα δικιά του και αυτός και το πλαίσιο του το οικογενειακό, το οικογενειακό του πλαίσιο, είναι απλώς η αφορμή το πεδίο στο οποίο βρίσκει τους τρόπους και τους λόγους να δικαιολογήσει τη σύγκρουσή του και τη δικαιοσύνη του <κοί> τα τεπέκταση και σε πνευματικό επίπεδο τον άνθρωπο απολέσει αυτή την αίσθηση της ζωής το ότι πλέον δεν έχει μέσα του κάτι που να του δημιουργεί μια έμπνευση και μια αίσθηση πληρότητος Αυτό γεννά τους πικρόχολους χριστιανούς Που βγάζομεν κακίαν, σκληρότητα, έλεγχον, επιτίμηση, απόρριψη, περιφρόνηση Όλα αυτά τα πράγματα ας πούμε η περιφρόνηση, ας πούμε η πλεονεξία δεν είναι ηθικά προβλήματα Ε, απλώς ένας άνθρωπος έτσι από μόνος του έγινε πλεονέκτης ή πλεονέκτηση, η ένταση που βγαίνει με αυτές τις μορφές Είναι μια, αίσθη, μια ανάγκη του ανθρώπου να βρει διέξοδο Σε αυτή την εσωτερική αδράνεια Σε αυτή την πνευματική νοχελικότητα σε αυτήν την πνευματική να κύδει κάτι ζωντανό πρέπει να κάνει και πρέπει να βαρέσει, να χτυπήσει να ενεργοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο επομένως και η κατάκριση αλλά και όποιο άλλο σύμπτωμα πνευματικής πτώσεως συνδέεται όχι απλώς με ένα επίπεδο ψυχολογικών που ο άνθρωπος πρέπει να ενεργοποιήσει τι δεξιότητες του αλλά πρέπει να ενεργοποιήσει την ύπαρξή του η ενεργοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπου χωρίς παράλληλη ενεργοποίηση της ύπαρξής του του ενισχύει τον θάνατο το πνευματικό, γιατί του δημιουργεί την αίσθηση της αυτοδικαίωσης έναντι των άλλων ανθρώπων χωρίς επομένως παράλληλη πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου μια ψυχολογική βελτίωση του ανθρώπου μπορεί να γίνει επικίνδυνη γιατί του δημιουργεί την αίσθηση του ελιτισμού και στη συνέχεια του αλυτισμού. Να δούμε λοιπόν τι λέει πιο απλά ο Αβάς Δωρόθιος. Στη συνέχεια όσον είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά ε, ίσως είναι βοηθητικό και κάτι άλλο. Θυμάμαι από μικρός ενθουσιαζόμουν με ανθρώπους και ήθελα να ψάχνω είδωλα πρώτα με σκανδαλιστείτε τα πω απλά πρώτα στις οργανώσεις μετά στο Άγιον Όρος, μετά σε κάποιους πνευματικούς και κάθε φορά διαπίστωνον ότι κά, ο κάθε ένας έχει και ένα πρόβλημα και διαπίστωσα ότι τελικά εγώ έχω, εγώ έχω το μεγαλύτερο πρόβλημα και για ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εγώ τελικά το θέμα δεν είναι να ψάχνουν Θεού, αλλά ψάχνουν τον Χριστό και επίση ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι όλοι είμαστε υποκείμενοι της φθοράς και της πτώσεως. Και ευτυχώς που όλοι έχουμε πρόβλημα για να ξεπεράσουμε ένα άλλο πρόβλημα που είναι μεγαλύτερο. Την απώλεια της ενότητας. Είμαστε όλοι έτσι και επιτρέπει και ο Θεός για να έχουμε συμπάθεια έναντι του αδελφού μας και να είμαι θα θεαιπικής και να είμε θεπαρηγορητική και παρακλητική ούτω ώστε να ενδυναμώσουμε την ενότητα και έτσι καταλαβαίνουμε ότι όλοι έχουν πρόβλημα αλλά και δεν έχουμε ο άλλος είναι έτσι αλλά και δεν είναι έτσι τελικά είναι έτσι αλλά και άλλες δυνατότητες είναι έτσι αλλά και άλλα χαρίσματα είναι έτσι, αλλά είναι σε μια διαδικασία αναζήτηση. Είναι στην οδόν Παλιά ο Χριστιανισμός ξέρετε πώ λεγόταν, οδός Είναι δρόμος ο Χριστός Και όλοι είμαστε στο δρόμο. Κι άλλο έχει αυτό το χάρισμα, αυλό, το άλλο ελάττωμα. Το θέμα είναι να ανε... είμαστε στο δρόμο. Και αν είμαστε στο δρόμο, άρα έχουμε ενότητα. Και άρα είναι ψυχολογική ανοησία που ικανοποιεί ανάγκε μεγαλομανία και να ψάχουμε την τελεία του ανθρώπου, Πράγμα το οποίο κατακομματιάζει το σώμα του Χριστού. Άρα το πρόβλημά μας είναι ότι θέλουμε να ζήσουμε την ψευδέστηση της αλήθειας. Και όχι την αλήθεια. Να ζήσουμε την ψευδέστηση του ανθρωπίνου προσώπου και όχι την αλήθεια του. Που είναι και δεν είναι έτσι. Είναι έτσι αλλά και δεν είναι γιατί μπορεί να ενταχθεί στο σώμα του Χριστού και να εξηγιανθεί ο άνθρωπος. Επομένως, η κατάκριση είναι η προσβολή αυτής της ενότητας αν θέλετε η κατάκριση γι' αυτό είναι πρόβλημα δεν μπορείς να είσαι με κάποιον που κατακρίνεις το διώχνεις απ' την καρδιά σου καμιά ιδεολογία δεν δικαιολογεί την απόρριψη του άλλου καμιά η ιδεολογία δεν δικαιολογεί την διάστασή μας τον χωρισμό μας από τον αδελφό μας μάλλον η, δικαι... η, δι... η ιδεολογία το δημιουργεί όταν ο Χριστός γίνει θρησκεία και ιδεολογία και όχι τρόπος και πράξη ζωής φέρει αυτό το κομμάτιασμα λοιπόν Συνεχίζει ο λαβάς δώρα Θεός. Όσοι όμως θέλουν να σωθούν Δεν προσέχουν καθόλου τα ελαττώματα του πλησίου Αλλά προσέχουν πάντοτε τις δικές του αδυναμίες Και έτσι προκόβουν Τι ωραία που του λέει ο Απόστολος Παύλος Η να μην υπεραίρωμε για να μην υπερηφανεύουμε Για την υπερβολή των αποκαλύψεων Μέχρι τρίτου ουρανού ο Θεός μου έδωσε άγγελος όταν με κολαφίζει και τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριο και μου λέει ο Κύριος Παύλη αρκεί χάρη η γαρδίνα μίσμου να νέα τελειούτε. όλα αυτά τα παιχνίδια του Θεού είναι ακριβώς για να διασφαλιστεί η ενότητα του σώματός του για φανταστείτε ο καθένας ας το ελέγξει με τον εαυτό του όταν πιστεύουμε πως κάποιοι είμαστε νιώθουμε μια ευχαρίστηση αλλά νιώθουμε και μια αίσθηση τελικά εσωτερικής νέκρωσης. Χάνουμε την χάρη του Θεού. Χάνουμε αν θέλετε την άνεση και τη γλυκύτητα στην προσευχή. Νιώθουμε χωρισμένοι από τον άλλον άνθρωπο. Όσο αυξάνεται αν θέλετε η σκέψη μας στο να αναλύουμε και να κρίνουμε τον άλλον άνθρωπο όλα τα βρίσκουμε, όλα τα εξηγούμε αλλά νιώθουμε μια ανέληψη μέσα μας ότι αυτή η δύναμη της, της κρίσης μας αυτή η ξυπνάδα του νοός μα, αυτή η δυνατότητα να μετρούμε τα πράγματα με ακρίβεια νόμου και δικαιοσύνης κάτι δεν κάθεται καλά μέσα μας κάτι μας ενοχλεί μια ανάπαυση δεν έχουμε και είναι ακριβώς ότι χάθηκε η ταπείνωση αντί του αδελφού μας δεν τον βλέπουμε με συμπάθεια δεν τον βλέπουμε με και τι κάνει ο Θεός για να μας λυτρώσει και να μας θεραπεύσει έρει προς καιρό την χάρη του και συνειδητοποιεί ποιοι είμαστε τελικά και λέμε αυτό είμαστε και λέω: Χτι, έπαθα, δεν χαίρομαι τίποτα. Εντάξει, όλοι καλοί είναι. Δώσε μου μόνο τη χάρη σου. Νιώθουμε ότι τελικά. Ήδη είμαστε. Αυτά τα σχήματα καλό και κακό. Ξέρετε πόσο ανόητα είναι. Και είναι ανόητα γιατί δεν είναι αλήθεια. Όχι μόνο γιατί δεν είναι αλήθεια. Αλλά δημιουργούν πρόβλημα στου ανθρώπου. Τι σημαίνει καλό και κακό. Η πιο συνηθισμένη λέξη που θα ακούσουμε από ανθρώπου τη Εκκλησία θα λένε: Είναι τη Εκκλησία. Μας. και κάποια νόητη πατέρε εξομνείτε σε εσάς και αν δεν είναι εξομνείς δει τι έγινε και τελικά που εξομολογεί το άνθρωπος στον παπά ή στον, ε, ε, στην εκκλησία κατατίθεται και στον Χριστό όλα αυτά είναι προβλήματα που έχουν, που έχουν, έχουν το, το θεμέλιο του ότι αναπτυχθήκαν μια κοσμική λογική καλού και κακού, άστρου και μαύρου, δίκαιου και άδικου η κοινωνία τώρα που έρχεται και επέρεται για την προοδευτικότητά της ή για την φιλελευθερισμό της είναι εξαιρετικά κομπλεξική γιατί τι, δεν χωρίζονται σε καλούς και κακούς μια κοινωνία υγιής είναι αυτή που νοιάζεται πως να θεραπεύεις τα αρρωστά μέλη όχι ενώ χωρίς ανθρώπους καλούς και κακούς. Είναι η κοινωνία που δίνει προϋποθέσεις και τον έσχατο να το λυτρώσει και να θεραπεύσει. Αυτή λοιπόν η κοσμική λογική μπήκε και στη ζωή μας. Και είναι η λογική η μεταπτωτική στην οποία χειρονόμαστε, Στην οποία ο καθένας μπορεί να καλύψει τι την απουσία της ζωής του. Το κενό του. Και έτσι δεν έχουμε ελπίδα. Δεν γευόμαστε την ελπίδα Δεν έχουμε παράκληση Δεν έχουμε παρηγορία Σαν εκείνον που είδε τον αδελφόν του Να αμαρτάνει Δέστε πως βλέπει τα πράγματα Ο άνθρωπος που έχει γρήγορση μέσα του Ξέρετε τι όμορφο πράγμα να μελετούμε τον εαυτό μα, όχι με αυτόν τον ψυχοπαθολογικό τρόπο που κάθε ένα σχολαστικό λειτουργεί με ένα σχολαστικισμό, το κάθε τι το μελετάει και τι είπε ο να ψάχνω το λόγο ζωή και ψάχνω μέσα μου και στενοχωρέθηκα, δεν βρήκα τίποτα και αρχίζουμε και αναλύουμε. Αυτό είναι αρρώστια, ε όχι, δεν μιλούμε για αυτό το πράγμα. Μιλούμε με αυτήν την ειρήνη που έχουμε μέσα μα και ειρηνικά και ήσυχα ξεκαθαρίζουμε μέσα μα τα πράγματα χωρί να σφιγγόμαστε. Όπω λέει και ο Γιεροπορφύριο, πώ το λέει, απαλά απαλά να γίνονται όλα αυτά μέσα μας σαν εκείνο λέει που είδε τον αδελφόν του να μαρτάνει και στενάζοντας βαθιά είπε αλήμωνο μου γιατί σήμερα πέφτει αυτός δηλαδή αμαρτάνει αυτός οπωσδήποτε αύριο θα πέσω εγώ βλέπεις με ποιον τρόπο επιδιώκει τη σωτηρία του πως προετοιμάς την ψυχή του πως κατάφερε να ξεφύγει αμέσως από την κατάκριση του αδελφού του γιατί λέγοντα ότι οπωσδήποτε θα αμαρτήσω κι εγώ αύριο έδωσε την ευκαιρία στον εαυτόν του να ανησυχήσει και να φροντίσει για τις αμαρτίες που επρόκειτο διεύθυν να κάνει. Καταρχήν μια άλλη αρρώστια είναι αν θεωρούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι υπεράνω πάσης υποψία. Δεν υπάρχει άνθρωποι που υπεράνω πάση υποψία. Όλοι μπορούμε να αμαρτήσουμε. Και στη χειρότερη πτώση αν πάρει ο Θεό την χάρη του και αν εμείς αρνηθούμε την χάρη του Θεού Γιατί Πολλές φορές πιστεύουν πως είμαι θα ενάρεται και πιστεί Αλλά τελικά αυτά είναι Τα προσωπία μας Και γίνονται άλλες λειτουργίες μέσα μας Και καμιά φορά επιτρέπει ο Θεός Και βγαίνουν παρά έξω Και λέμε μα αυτά τα πράγματα Μα αυτό είσαι Και δεν υπάρχει άνθρωπο Ούτε μπορούμε να λέμε για τον εαυτό μας Ότι ξεφύγανε από αυτόν τον άλλον κίνδυνο. Πάντοτε όπως ο προφήτης Δαβίδ η αμαρτία του ενώπιον του εστί παντός ήταν πάντα η αμαρτία που διέπρεξε προς τα μάτια του και αμαρτίες που διαπράξαμε και ίσως διαπράξουμε να είναι μπροστά μας στα μάτια μας και αν, να μην θέλουμε ότι εμεί δεν είμαστε για τέτοια για εγκληματίες είμαστε αυτή είναι η κατάστασή μας μόνο ο Θεός να μας λυπηθεί έτσι ιστορίες του τι λέει δεν είσαι εσύ για τέτοια ή δεν είμαι εγώ για τέτοια Είναι παραμύθια Είναι για να παραμυθιαζόγιόμαστε και να μας βρει ο πονηρός σε, σε κατάσταση αδράνειας και να μας ταλαιπωρήσει Όπως λέει και ο Άγιος Άννησης κλίμακος Όταν θέλει τον αγωνιστή να τον πολεμήσει ο διάβλος τι λέει Αποσύρεται γιατί δεν έχει ανάγκη από πειρασμούς και όταν βρει λίγο χαλαροπλώνο βαράει τότε που πρέπει να έχουμε ευρήγορση και η εγρήγορση είναι αυτή η συνειδητοποίηση του μέτρου μας της αδυναμίας μας δηλαδή και λέει γιατί λέγοντας ότι οπωσδήποτε θα μαρτήσω και εγώ αύριο έδωσε την ευκαιρία στον εαυτό του να ανησυχήσει και να φροντίσει και τις αμαρτίες που επρόκειτο δίθεν να κάνει και με αυτόν τον τρόπο ξέφυγε την κατάκριση του πλησίων. και δεν αρκέστηκε μέχρι εδώ αλλά κατέβασε τον εαυτό του χαμηλότερα από αυτόν που αμάρτησε, λέγοντας Και αυτός μεν μετανοεί για την αμαρτία του. Εγώ όμως δεν είμαι σίγουρο ότι θα μετανοήσω. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα τα καταφέρω. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχω τη δύναμη να μετανοήσω. Αυτό που είπαμε και προηγουμένω, τη δύναμη να μετα... μετανοήσω. Όταν φθαρουμε μέσα μα, και συνηθίσουμε στο κακό, δεν μα αγγίζει και ο, το ότι δεν σαν όμως είναι σαν όμω ότι κάτι άσχημο γίνεται, και δεν έχουμε την δύναμη να μετανοήσουμε τη ζωντάνια, την νεανικότητα. Εάν θέλουμε επίση ένα άλλο κριτήριο, να δούμε αν είμαστε καλά ή όχι μέσα μα, είναι αυτό: Νιώθουμε νέοι ή γέροι. Αν ο άνθρωπο νιώθει γερασμένο, είναι γιατί είναι μακριά από την αλήθεια. Είναι μέσα στην αμαρτία Και ας μην αμάρτησε με την κλασική έννοια του ούρου αμαρτίας Να κάνει κάτι εξωφρενικό εξωτερικά Η απουσία της ζωή δεν είναι η αμαρτία Ο χωρισμό από τον Θεό δεν είναι αμαρτία Τι είναι η αμαρτία Και αυτό φέρει μια αίσθηση γύρατος Η αίσθηση λοιπόν της νεανικότητας Αυτή ρωσιά, Της νεότητος που μπορεί να νιώθει ο Μπορεί να έχει και σε βαθιά γεράματα Είναι αίσθηση ότι είναι Κοντά στην χάρη του Θεού Συνεχίζει ο Βας Βλέπεις το φωτισμό της Θείας Αυτής ψυχής Γιατί όχι μόνο <coughs> κατάφερε να ξεφύγει Από την κατάκριση του πλησίον Αλλά έβαλε τον εαυτό τη Πιο κάτω από αυτόν. Και εμείς οι άθλοι εντελώς αδιάκριτα Κατακρίνουμε Αποστρεφόμαστε Εξευτελίζουμε Αν δούμε ή αν ακούσουμε Ή αν κάτι και το χειρότερο είναι ότι δεν σταμάταμε μέχρι τη ζημιά που κάνουμε στον εαυτό μας <coughs> αλλά συναντάμε και άλλων αδελφών και αμέσως του λέμε αυτό και αυτό έγινε αυτό που κάνουμε συνήθως είναι ξαδελφάκια με την κατάκριση δεν μπορεί να υπάρξει κατάκριση χωρίς κουτσομπολιό και κουτσομπολιό χωρίς κατάκριση γι' αυτό ό άνθρωπος θέτει φυλακίνη στο στόμα του αποφεύγει ή προστατεύει τον εαυτό του όπως λέει αυτός ο ψαλμός Θου κύριε φυλακή το στόματί μου όσο άνθρωπος επιβάλλεται στο στόμα του και στην κοιλιά του έχει περισσότερες πιθανότητες να πλησιάσει την χάρη του Θεού και του κάνουμε κακό βάζοντας στην καρδιά του αμαρτίες και δεν φοβόμαστε τον προφήτη Αβακούμ που είπε αλλήμωνος εκείνο που ποτίζει τον αδελφό του με κρασί που θολώνει το μυαλό αλλά ενώ κάνουμε διαβολικό έργο δεν ανησυχούμε κιόλας γιατί τι άλλο έχει να κάνει ο διάβολος από το να ταράζει και να βλάπτει και γινόμαστε συνεργάτες των δαιμόνων και για τη δική μας καταστροφή και για του πλησίον γιατί αυτός που βλάπτει μια ψυχή βοηθάει στο έργο των δαιμόνων. Όπως ακριβώς και αυτός που ωφελεί μια ψυχή συνεργάζεται με τους Αγίους Αγγέλους. Και συνεχίζει ο Αβάς και λέει για ποιον λόγο συμβαίνουν αυτά. Από ποιον άλλο λόγο τα παθαίνουμε αυτά παρά από το ότι δεν έχουμε αγάπη. Γιατί αν είχαμε αγάπη και συμπαθούσαμε και πονούσαμε τον πλησίο μας... Δεν θα είχαμε στο νου μας τα ελαττώματα του πλησίων, Όπως ακριβώς λέει ο Απόστολος Πέτρος Η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών Όπως για παράδειγμα Μια μάνα που το παιδί της έμπλεξε άσχημα Και ζει μιαν των ζωή Ή έμπλεξε με τα ναρκωτικά οτιδήποτε άλλο Αμέσως κάνει τα πάντα Προσπαθεί να τα οικονομήσει όλα να τα δικαιολογήσει όλα να δώσει ελπίδες πράγμα που δεν θα κάνει για ένα ξένο παιδί γιατί υπάρχει η αγάπη υπάρχει η συγγένεια του αίματος που γεννάει εκ των πραγμάτων μια ψυχική σύνδεση επομένως η αγάπη, η αποσύντηση αγάπης είναι αυτό που δεν μας οδηγεί στο να καλύπτουμε και να σκεπάσουμε τα μαρτήματα των άλλων για να δούμε τον εαυτό μας ανθρώπου που πονούμε θέλουμε αυτό να το δικαιολογήσουμε θέλουμε να δώσουμε ελπίδες σωτηρίας και αν λέμε καμιά κουβέντα αυτό μας πονάει και λέμε να μην το ανέτσι βρεπεδούμε τα πράγματα γιατί να μην είναι διαφορετικά σε άλλους το ευχαριστιόμαστε κιόλα. και προσθέτουμε κι άλλα πράγματα γιατί για να λέμε εμείς, εμείς είμαστε καλύτεροι ούτως ώστε έχει στραβά που κάναμε λέμε υπάρχουν και χειρότεροι. Αλλά πως μπορείς όμως να αγαπήσεις τον άλλον χωρίς να υπάρχει εξάρτηση συγγένειας ή συναισθηματική σύνδεση όταν δεν αγαπούμε τον εαυτό μας όταν δεν φροντίζουμε τον εαυτό μα δεν βρίσκουμε την αξία μέσα μας και δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε και να αγαπήσουμε τον άλλον άνθρωπο για αυτό το λόγο αν θέλουμε να εμπνεύσουμε καλές διαθέσεις σε κάποιον άλλον άνθρωπο αν θέλουμε να εμπνεύσουμε φιλάνθρωπα αισθήματα σε κάποιον άνθρωπο πρώτα πρώτα πρέπει να τον εμπνεύσουμε να αγαπά τον εαυτό του να εκτιμά τον εαυτό του είτε αυτό με τρόπους ψυχολογικούς ή με πνευματικούς που έχουν μια περισσότερο ευρύτητα και πληρότητα και τα δύο χρήσιμα είναι επομένως είναι πολύ σημαντικό πρώτα ο άνθρωπος να βρει τον τρόπο να εκτιμήσει τον εαυτό του και να μπορεί να αγαπά και να εκτιμά τους άλλους ανθρώπους αν άνθρωπον ο οποίος έχει σκληρότητα και δεν αγαπά τον απορρίψει για αυτόν τον λόγο τίποτα δεν επιτυγχάνεις παρά τον κάνεις περισσότερο σκληρό χρειάζεται να βρεις πίσω από τη σκληρότητά του τα ίχνη υγείας που έχει την καλοσύνη που έχει και αυτήν να ενεργοποιήσεις να δραστηριοποιήσεις ούτω ώστε σιγά σιγά κτιμώντας τον εαυτόν του να μπορέσει να αποδέχεται την ακτιμά και τους άλλους η αγάπη λοιπόν σκεπάζει πλήθος αμαρτιών και όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος η αγάπη δεν βάζει στο νου το κακό όλα τα σκεπάζει και εμείς λοιπόν όπως είπα αν είχαμε αγάπη η ίδια αγάπη θα σκέπαζε κάθε σφάλμα λένε κάποιοι ξέρει τι μου κάνει η πεθερά μου ξέρει τι μου κάνει ο πεθερός μου και βγάζουμε χιλιάδιο μα το πρόβλημα δεν έχεις αγάπη και δεν τα σκεπάζει. αλλά έχεις είσαι μισόκαλος είσαι κομπλεξικός και βγάζεις το παραμικρό για να ισχυριστείς ότι πρέπει λέμε την αλήθεια πάτερ πρέπει να περασπιζόμαστε το δίκαιο πάτερ ποιο δίκαιο και ποια αλήθεια η αλήθεια και το δίκαιο είναι μόνο η αγάπη και η φιλανθρωπία και επειδή δεν έχουμε αγάπη είναι ψυχρή η καρδιά μας είναι αδιάφορη η καρδιά μας γι' αυτόν τον λόγο δεν σκεπάζουμε τα σφάλματα των άλλων αλλά τα βγάζουμε στην επιφάνεια και σε έκανε αυτό ή το άλλο σφάλμα και εμείς τι έχουμε ψυχάν σκληράν πέτριν, λίθινιν καρδία ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα θέλουμε λίγο να μαλακώσουμε την καρδιά μας ας σκεφτούμε για τον άνθρωπο που που κρίνουμε, που ξεπροστιάζουμε γιατί καλύπτουμε τις δικές μας ενοχές τις δικές μας μειονεξίες τις δικές μας συγκρούσεις τι θα θέλαμε να πεθάνει μόνο όταν πεθάνει μας πιάνει η ψευτοσυγκίνηση και τα μίξου κλάματα αχ τον καημενούλη τι έπαθενε καημενούλα σκέψου λοιπόν ότι είναι ο κάθε ένας ετοιμό θάνατος. τέτοιοι δεν είμαστε και συγκινούμεθα γιατί δεν προσέχουμε το λογισμό μας όλοι τι, τι είμαστε σκέψου λοιπόν τον άνθρωπο για τον οποίο βγάζεις αυτή την χολή, ή αυτή την ψυχρότητα ή αυτή την περιφρόνηση ό,τι μπορεί απόψε να πεθάνει ή είσαι αναπαυμένος έτσι όπως σκέφτεσαι σκέψου λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ενόπιον του κριτηρίου του Κυρίου μας τι θα ήθελες, που να τον στείλει. στον έξω από εδώ θα ήσουν απαυμένως τι θα σε έκανε τελικά να χορτάσεις δεν έχουμε ανησυχία. δεν τελειώνουν οι λογισμοί μας και αντί να δούμε το πρόβλημα είναι μέσα μας ότι δεν έχουμε αγάπη και προέρχεται από το ότι δεν αγαπούμε τον εαυτό μας και δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας βαθιά υπαρξιακά πνευματικά γιατί δεν εμπιστευτήκαμε καταρχήν την αγάπη του Θεού Ξοδεύουμε όλοι μας την ενεργητικότητα στο να δικαιώνουμε την ύπαρξή μας με διανοητικούς ακροβατισμούς γιατί λέει μήπως είναι τυφλοί άγιοι που δεν βλέπουν τα αμαρτήματα και ποιος μισεί τόσο πολύ την αμαρτία όσο οι άγιοι και όμως δεν μισούν εκείνο που αμαρτάνει ούτε τον κατακρίνουν Ούτε τον αποστρέφονται, αλλά υποφέρουν μαζί του. Κάποιο θα πει: Πατρί, δεν τον περιφρονώ, υποφέρει μαζί του. Πωθεί και θα ήθελε τα πράγματα είναι διαφορετικά, όχι για να είσαι εσύ πιο ήσυχο, αλλά για να είναι πιο ισορροπημένο και αναπαυμένο. Αυτό τον συμβουλεύουν, τον παρηγορούν, τον γιατρεύουν σαν άρρωστο μέλο του σώματό του και κάνουν τα πάντα για να τον σώσουν, όπω ακριβώ κάνουν οι ψαράδε. Όταν το πρωτοδιάβασα αυτό Με ενθουσίασε τόσο πολύ που δεν το ξεχνάω Δεν ξέρω τι λένε οι ψυχολόγη και η παιδαγωγή Δέστε τι μέθοδο λέει ο Αβάς Δωρόθεος αγράμματος Πώς να πλησιάζουμε Με, με ποιαν μέθοδον Παιδαγωγική, ποιμαντική Τον άνθρωπο που βρίσκεται στα πάθη Δέστε τι λέει ο Αβάς Δωρόθεος Κρατήστε το όσοι είναι γονεί, όσοι είναι σύντροφοι Όσοι έχουν ανθρώπου να κάνουν Και όλοι έχουμε Λοιπόν και κάνουν τα πάντα για να το σώσουν Όπως λέει κάνουν ακριβώς οι ψαράδες Τι κάνουν Όταν ρίχνουν τα αγγίστρια στη θάλασσα Και πιάνουν μεγάλο ψάρι Και καταλαβαίνουν Ότι χτυπιέται δυνατά και κουνιόται Πέρα δόθε Δεν το τραβάνε αμέσως και απότομα Γιατί κόβεται η πετονιά Και χάνεται τελείως το ψάρι Αλλά με ξυπνάδα χαλαρώνουν την πετονιά Και το αφήνουν να πάει όπου θέλει και όταν καταλάβουν ότι εξαντρίθηκαν οι δυνάμεις του και ησύχασε η ορμή του τότε αρχίζουν πάλι σιγά σιγά να το τραβούν έτσι και οι Άγιοι με τη μακροθυμία και την αγάπη τραβούν των αδελφών και δεν τον αποθούν ούτε το συγχαίνονται και όπω η μητέρα που έχει άσχημο παιδί δεν το συγχαίνεται ούτε το αποφεύγει αλλά με ευχαρίστηση το στολίζει και κάνει ό,τι μπορεί να το μορφύνει έτσι πάντα σκεπάζουν στολίζουν Φροντίζουν ώστε και αυτόν που αμαρτάνει να διορθώσουν την κατάλληλη στιγμή και να μην αφήσουν να πάθει και κανένας άλλος κακό εξαιτία του αλλά και ήδη να προκόψουν περισσότερο στην αγάπη του Θεού δεν έχει το αγγίεστη, τραβάει <coughs> όσο αντέχει, μόλι να ότι τα πράγματα σκόρνεται, το χαλαρώνει λίγο-λίγο και ξανά από την αρχή έτσι λοιπόν χρειάζεται αυτό το μέτρο ούτε πολύ χαλαρά για να τραβιέται αλλά και όχι πολύ απότομα να μπορέσει ο άνθρωπος βαθμιδών να ενεργοποιείται και να μπει σε διαδικασία και λέει ένα παράδειγμα τι έκανε ο Αβά Αμονάς όταν ήλθαν εκείνοι αδελφοί ταραχμίνοι και του είπαν έλα να δεις γέροντα ότι βρίσκεται γυναίκα στο κελί αυτού εδώ του αδελφού ε, σκάνδαλο πόσο μεγάλη ευσπλαχνία έδειξε Πόση αγάπη είχε η Αγία εκείνη ψυχητή τι έκανε επειδή βέβαια κατάλαβε ότι, αδελ... ότι έκρυψε ο αδελφός στη γυναίκα κάτω από ήταν, ήταν αδύνατη πήγε και κάθισε πάνω από αυτό και του είπε να ψάξεις όλο το κελί. <Και>, και αφού δεν την βρήκαν τους λέει ο Θεός να σας συγχωρέσει και τους ντρόπιασε και τους βοήθησε να μην πιστεύουν εύκολα κατηγορίες για το πλησίον θα λέει κανείς δεν τον ψεύτη δεν είχε κρυθεί κάμερα και επιπλέον συνέδησε και εκείνον. Αυτό είναι το πρόβλημα τη κρυφή κάμερα. Δεν είναι η δυνατότητα αυτή τη θεραπεία που ο να δώσει αδράζει. δίνει, δίνει ελπίδε στον άνθρωπο. Και επιπλέον συνέδησε και εκείνον. Επειδή όχι μόνο κάλυψε μετά τον Θεό την αμαρτία του, αλλά και επειδή τον διόρθωσε μόλι βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία. Και τη μόνο που του κράτησε το χέρι, αφού έβγαλε όλου του άλλου έξω και του είπε: Φρόντιση για την ψυχή σου, αδελφέ μου, αμέσω ντράπηκε. Ήρθε σε συνέστηση και κατανύχθηκε ο αδελφό. Αμέσως επέδρασε στη ψυχή του η φιλανθρωπική και συμπάθεια του γέροντα. <Κι> Ας αποκτήσουμε λοιπόν και εμείς αγάπη. Ας αποκτήσουμε ευσπλαθνή για τον πλησίο. Και έτσι θα αποφεύγουμε να καταλαλούμε, να κατακρίνουμε, να εξοδεμώνουμε τους άλλους. Ας βοηθήσουμε ο ένα τον άλλο σαν είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Είναι αυτό που είπαμε η ενότητα η, η εκκλησιολογική προσέγγιση Της άρνησης της κατακρίσεως είναι αυτή Ότι εφόσον <coughs> είμαστε μέλη του ίδιου σώματος Δεν μπορεί το ένα μέλος να αντιπαλεύει Και να κατηγορεί το άλλο μέλος δες τι λέει Ας βοηθήσουμε ένα στον άλλο σαν είμαστε μέλη του ίδιου σώματος Ποιος είναι κίνος που επειδή έχει μια πληγή στο χέρι του στο πόδι του ή σε κάποιο άλλο μέλο του σώματός του, συχαίνεται τον εαυτόν του ή κόβει το μέλος του και ανακόμη σαπίσει και δεν προσπαθεί μάλλον να το καθαρίσει, να το πλύνει, να βάλει έμπλαστρα, να το σταυρώσει, να το ραντίσει ένα αγιασμό, να προσευχηθεί, να παρακαλέσει τους Αγίους να μεσητεύσουν για αυτόν όπως ακριβώς έλεγε ο αβάζωση μας. Και με λίγα λόγια δεν εγκαταλείπει Δεν συχαίνεται το μέλος του Ούτε τη βρωμιά του Αλλά κάνει όλα όσο μπορεί για να το γιατρέψει Έτσι έχουμε κι εμείς χρέο να υποφέρουμε Με όσους υποφέρουν Να τους συμπαραστεκόμαστε όσον μπορούμε Κι εμείς ήδη και με τη βοήθεια άλλων πιο δυνατό στην πνευματική ζωή Και να επινοούμε Και να μεταχειριζόμαστε όλα τα μέσα για να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και τους αδελφούς μας γιατί είμαστε ο ένας μέλος του άλλου όπως λέει ο Απόστολος και αφού είμαστε όλοι ένα σώμα και καθένας μέλος του άλλου τότε αν υποφέρει ένα μέλος υποφέρουν ταυτόχρονα όλα τα μέλη θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ Παναγιώτη Παναγιώτη σε λένε και την περίπτωση τη καταγγελία των φτωχών. Έχουν ένα συγκεκριμένο περιπτώσιο, πρέπει να το δω και τώρα. Υπάρχει κάποιο ο τον πάει δείγματα, είχε του δημοσίου, βάζει πέντε ή του μέλου, το εκδότη του κάνει καταγγελία. Και θέλω να πω ότι πολλέ φορέ και κακούρτα και η δικαστική οδό, πηγαίνουμε σαν για να πούμε ότι έγινε αυτό το πάνω. δηλαδή και δομή υπάρχει. Τη νομοθεσία και κοινωνία γενικότερα, η καταγγελία, η οποία ξεκινάει ίσω από αυτή την ανεπίτρεπτη, όπω πολύ σωστά το δοκίδι ο Χίτορα πήγε και ε, κατέστηνε, κατήγγειλε, εν ε, από ανάγκε που είναι κάτι το μέλλον, ε, οδηγείται αυτό το πράγμα σε μια ε, γενικότερη αντιμετώπιση, όπου συμμετέχει και ο δικαστή, συμμετέχει και το του, του, του δημοσίου και όλα αυτά, τα οποία στην ουσία δεν μπορούν παρά. Κατά από τα αυτές οργασικών να κάνουν αυτό το ποιό. σε αυτές τις διαδικασίες να επικαλεστούμε την μη κατάκριση για να πούμε ότι η συμπάρχει επόμενος ο προσωπιότητας μπορεί να υπάρχει απέναντι αυτό ποιος έκανε αυτό το οποίο από τον Ναι. Δηλαδή, σε σχέση με αυτά τα οποία απέναντι Αλλά και στην περίοδο. Μπορεί να υπάρχει προσωπική διάθεση αλλά Οπότε ο δικαστή είναι κατ' επάγγελμα κατακριτή. Λοιπόν, όχι, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. δεν. Καταρχήν θα μπορέσει να Καταρχήν, Παναγιώτη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό που διαβάσαμε δεν σχετίζεται με αυτό, είναι διαφορετικό. Με ποια έννοια. Καταρχήν, πρώτο κριτήριο είναι η στάση μας να, έχει, να, είναι να λειτουργεί θεραπευτικά έκρινε εδώ αβάσα Αμβωνάς ότι αυτό θα, θα λειτουργούσε θεραπευτικά για τους αδελφούς και για τον αδελφό που αμάρτησε ε, εδώ μιλούμε για τις σχέσεις διαπροσωπικές μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο θα μπορούσε κάποιος να πει ας αδικηθώ και δεν με διαφέρει και ο Θεός να βοηθήσει και μπορεί ο Θεός να τον βοηθήσει πραγματικά αλλά δεν έχουμε όλη αυτή την πίστη δεν έχουμε όλη αυτή τη διάθεση και άλλους έχει οικογένεια πρέπει να προσεύξει στα παιδιά του και θα θεωρεί το χαζομάρα Βλακία θα θεωρεί το Λεβαιώς η βλακία ενώ πιτουθού μπορεί να είναι αριτή Έτσι. και μάλιστα αγιότητα γιατί η αγιότητα και η βλακία ταιριάζουν κοντά είναι ο κόσμος στα αγιότητα θεωρεί βλακία Τέλος πάντων δεν φτάνουμε σε αυτά δεν, υπάρχει, δεν, δεν μιλούμε για αυτό το όριο ούτε ζητεί κανείς κάτι τέτοιο παιδίως είναι καλό να μπει σε ένα πλαίσιο να προστατεύσουν τα δικιά του το ότι όμως γίνεται μια καταγγελία δεν σημαίνει ότι υπάρχει κατάκριση κατάκριση είναι απόρριψη του άλλου ε, περιφρόνηση του άλλου και μία αίσθηση ο άλλος δεν είναι για το Θεό είναι για παράδειγμα να μας αγγίζει και να μην μας αγγίζει αυτό το πράγμα να γνωρίζουμε και να μην γνωρίζουμε. Συγγνώμη. Συγνώμη. Για παράδειγμα, όταν ο άλλο κάνει μία απάτη <συγνώμη> και θέλει κανείς να προστατεύσει το σύνολο ή τον εαυτόν του, προστατεύει τον εαυτόν του και του δεν μισεί τον άλλο, δεν κινείται εμπαθό προς τον άλλον. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Και λέει, μα επειδή αυτό έκανε, το κάνει χειρότερα βεβαίω. Και έτσι μέσα το εξισορροπεί. Και δεν είναι τόσο αυτό που θα καθορίσει την πνευματική ποιότητα του άλλου ανθρώπου για να τον απορρίψω. Γνωρίζω και εγώ τα χάλια μου και γνωρίζω ίσω ότι είμαι χειρότερο από τον άλλον. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Έχει να κάνει <στονίτρια> με την διαδικασία, α το πούμε, συνεννόηση. Καταρχήν, είναι καλό, σύμφωνα να δούμε και τον λόγο του κυρίου μα. Είναι λέει, καλό να μην πηγαίνουμε στα δικαστήρια. Να τα βρίσκουμε μεταξύ μα. Να αποφεύγουμε τέτοια διαδικασία. Γιατί αυτό φέρνει μια ψυχρότητα στι σχέσει. Φέρνει ένα κομμάτιασμα στι σχέσει. Όσο είναι δυνατόν, το αποφύγουμε. Μάλιστα, αν έχουμε και λίγο κόστο, δεν χάθηκε ο κόσμο. Γιατί είναι πολύ χειρότερο το κόστο αυτή τη ψυχρότητας Αν πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώ, να προστατεύσουμε την καρδιά μα από τα αρνητικά αισθήματα και να βάλουμε ευγενή αισθήματα. Καλοσύνη και προσευχή. Με αυτή την έννοια, που δεν απορρίπτουμε τον άλλον άνθρωπο απορρίπτουμε τις ενέργειές του για να προστατεύσουμε κάποια άλλα πράγματα και δεν θεωρείται έτσι καταφύγει αυτήν αυτό είναι η κατάκριση αλλά βεβαίως υπάρχει ένας ασφαλής δείκτης μέσα μας που χτυπάει το καμπανάκι που ότι κάτι δεν πάει καλά ή όχι αν τη την προσευχή μας αν την ειρήνη μας αν ενισχυθεί μέσα μας η ψυχρότητα έναντι του άλλου ανθρώπου και διαφορία εάν ερωτήσουμε τον εαυτό μας πως τον αισθανόμαστε αυτόν τον άλλο μέλος του ίδιου σώματο ή έναν κοινό πατέωνα που πρέπει να προστατεύσουμε σαν καλοί πολίτες και νομοταγή στο σύνολο της κοινωνίας που δεν πρέπει να φύρεται από αυτούς του απαταιώνες και πρέπει να τους βγάζουμε έξω και γινόμαστε ηθικοί διδάσκαλοι άρρωστοι δηλαδή ο πιο άρρωστο είναι ηθικός διδάσκαλος Έλληνα τα λέμε καθημερινά άλλη μέρας ναι, 네, με εμβέλειε, έω σύγχρονο η κοπέλα έχει σά. Καθότι, έχετε μέσω τη επιλογή σα και τη διέωσή σα, τη ζωή σα, σιγα μέσα από αυτά που έχετε διαβάσει, είστε ικανό να δώσετε ψήματα αγάπης και ελπίδα σε πάρα πολλού ανθρώπου. Εγώ, σε αντίθεση, Ίσως επειδή δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, δεν είχα την ευκαιρία, δεν αφαίωσα τον αρχό μου, είχα το ότι πληθάνει εσείς, είμαι τελώς ανήκανε πράγματος να βοηθήσω τον κολλασμένο αδεικό μου. Φτάνει αρκεί να παρακαλέσω τον Θεό να Του δώσει ελπίδα ή πρέπει να Ματώσω για να υποδείξω ότι πρέπει να πει σε εσά που εσείς Μπορείτε να το βοηθήσετε περισσότερο από το εγώ. Φτάνει να παρακαλέσω το κοινό Είναι εκεί, ώστε εγώ να είμαι ήσυχη στο σπίτι μου, ή να ματώσω, να φυμωτώ, να κλάψω, να ψάξω να πω μόνο με το θα το βοηθήσω αλλά να τον φέρω ίσω σε εσά, όπω το σπίτι θα σε μια αντίτη μου να Καταρχήν, πολύ ταπεινή προσέγγιση, αλλά για μένα, ότι έχω αγάπη. <χ distribute> <Turning> Ε, νομίζω ότι η κάθε περίπτωση είναι τελείω διαφορετική και χρειάζεται διάκριση πολλές φορές η διάθεσή μας να σώσουμε έναν κολλασμένο κρύβει παγίδες σύνδεσης με έναν κολλασμένο εντός σαρκού κολλασμένο που δεν χρειάζεται να έχουμε σύνδεση γιατί μας γίνεται κακό και μέσα από την πρόφαση να σώσουμε έναν που ζει μια εμπαθή κατάσταση μένουμε κολλημένοι μαζί του και παθαίνουμε ζημιά είναι μια υπερευαισθησία που κρύβει κινδύνους. Ένα. Δεύτερο, πρέπει να διακρίνουμε με αυτόν τον άνθρωπο αν στηρίζουμε θα πάθουμε ζημιά ή όχι. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ένας ο οποίος είναι στα όρια να πέσει ή ξανά στα ναρκωτικά, παντού θα δει ναρκωμάνοι. Θα πέσουν ξανά. Ένα. Δεύτερο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εμεί δεν μπορούμε να σώσουμε κανέναν. Πρέπει να διώξουμε μέσα μα κάποιου μεγαλοειδιατισμούς, μεσιανισμούς ότι είμαστε συντηρητές των άλλων. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν πάμε λοιπόν με διάθεση να σώσουμε τον άλλον Δεν βοηθούμε Ούτε τον εαυτό αυτό μας και είναι μια αρρώστια μέσα μας ότι θα σώσουμε τον άλλον Είναι αρρώστια αυτός ο, μια σύστημα στη ιεραπόστολοι του κόσμου Το σωτήριο είναι η επικίδου αυτό Δεύτερο Και τρίτο, δεν εμπνέται ο άνθρωπος να τον πλησιάσουμε με μια διάθεση διδακτικότητος Τρίτο Και μάλιστα αυτή η διδακτικότητα τον παραπήρει σε κάποιο πνευματικό Τον διαλύσαμε τέλειο σαν δεκέτημος το καλύτερο πράγμα μπορούμε να κάνουμε είναι να διορθώσουμε τη διάθεση καρδιάς μας να βάλουμε γνήσια αγάπη και αυτή η γνήσια όσο μπορούμε να κρίνουμε είναι γνήσια γιατί μπορεί να είναι και ψευτική όσο μπορούμε να έχουμε διάθεση για γνήσια αγάπη να το κάνουμε προσευχή και δεν υπάρχει πρόβλημα να θα αγαπητικά δίπλα του να κινούμεθα, να ζούμε αγαπητικά δίπλα του να έχουμε μέσα μας χαρά δίπλα του Να έχουμε ελπίδα δίπλα του Και να έχουμε παρακλητικότητα δίπλα του Και κάποια στιγμή Θα οριμάσουν οι συνθήκες Θα ενσταθεί άνετα Και θα μα ζητήσει ο ίδιος κάτι Και τότε ταπεινά θα του πούμε Έχουμε την εντύπωση ότι αυτό θα σου έκαμπνε καλά Αν θέλεις πάνε Είναι αυτό που λέει ο Αβάς Είναι θέμα βεβαίως μια γενική τοποθέτηση αυτή Πολύ βοηθό αυτό που λέει το ψάρι, ψάρι μαβάζω ρόθιος αλλά κάθε περίπου τελείω διαφορετική από την άλλη. Λέγεται θέσιο. Και το ψάρι ψάχνει την κατομιά που ήταν καλαγρια και το πράγμα του κοινούριου του ψαριού. Αλλά αυτό το παράδειγμα που το που προσκομονιάσουμε τι ανθρώπινε σχέσει, όταν το σημαίνει να δημιουργηθεί πανεπιστημίου. Που είναι αυτό το πληθυσμό. Αυτά αυτοίματα γίνονται. Δεν γίνεται με τον μυαλό. Με την καρδιά την προσευχόμενη γίνονται Και απλώς ο Αββάς το περιέγραψε Για να μας δώσει και εμάς κάτι έτσι να το καταλάβουμε Πέρασε η ώρα ε, Πέμπτη προς Παρασκευή Για θέλουν θα έχουμε αγρυπνία Νέα και μισή Ευχόν τον Αγίον Πατέρον Κύριε Ιησού Χριστέ Ο Θεός μου να ελέησουν και